La la la λα λα λα λα λα λα λα λα λα μια μητσιά και όμορφη, ποσον τζαρκίνα, επίενη στη μάναν της παραπονογιανά. Επιενη στη μάναν της παραπονογιανά. Παραπονογιανά, παραπονογιανά. Μανά, εγιο, μεγαλώ, σα, ερίζω, yo ναι, γιο, μεγαλώ, σα, ερίζω, ναι, Και, κοράσ, εσπαν, ρεύ, κουν, che Η ντε, ντε, ντε, ντε, ντε, ντε, Ai Philip pupera sengeta imina Ai Philip pupera sengeta imina I mari drefti pandref tikengje yo akomana che yo akomana che yo akomana Im mari drefti akomana akomana κι έχω να πάει στον γύρι μου και να του πεισμάνα να πάει στον γύρι μου και να του πεισμάνα πως πρέπει να πας κοιτεύεις η ονομα τι οι άνα ξέρεις μανά άνα δηλά δηλαδή, δηλά να πως πρέπει να πας κοιτεύεις η ονομα τι οι άνα ξέρεις μανά άνα δηλά δηλαδή, δηλά Οποιος τρούχε και περνά. Οποιος πίνει, καλό περνά. Δεν τον κοφτή μανά μου, ο άλλος ο άλλος ο άλλος Δεν τον κοφτή μανά μου, ο άλλος ο άλλος ο